Εισαγωγή στα δύο προς Τιμόθεων επιστολάς, σελίδα 831. Ο Τιμόθεος το εκκλήστρον της Λικαονίας, ή το δεϊός γυναικός Ιουδαίας πιστής και πατρός Έλληνος. στην χριστιανικήν πίστην προσελκύστη παυτού του Παύλου, πιθανώς κατά την πρώτην αποστολική νοδιπορίαν του, και προσελήφθη παυτού ως ακόλουθος και βοηθός του κατά τη δευτέραν αποστολική νοδιπορίαν. «Προκειμένου δε να διευκολύνει ο Απόστολος τριν μεταξύ των Ιουδαίων δράσεις του Τιμοθέου, δεν δίστασε να υποβάλει αυτόν εις περιτομήν, επειδή εγνώριζον όλοι οι Ιουδαίοι της περιχώρου εκείνης ότι ο πατήρ του Τιμοθέου ήταν το Έλλην, πράξον κεφάλαιο γιώτα σιγματάφ, στήχη ένας έως τρία, και ως εκ τούτου κατ' ούδέναν λόγων θα δέχονται να ακούσουν τη διδασκαλία του». Ευθύ από τον πρώτον ημερόν της προσλήψε του από τον Παύλον, επέδειξε νουτιμώθος στοργήν και υπακοήν τη άφτην προς Αυτόν, ώστε να μαρτυρεί ο Απόστολο ότι, ως πατρί τέκνων συναιμίε δούλευσεν εις το Ευαγγέλιο, να χαρακτηρίζεται Αυτόν ως ισόψυχον, προς Φιλιππισίους κεφάλαιων Β' στήχη 20-22. Κατά δε την τρίτην Αποστολική Νοδηπορίαν, Ευρίσκομαι τον Τιμόθεο πλησίον του Παύλου εν Εφέσω, οπόθον αποστέλε της Μακεδονίας, πράξον κεφάλαιο Ιωταθίτα στίχος 22, εκεί δε συνειδίθη πάλι μετά του Παύλου, τον οποίο ακολούθησε εις Κόρινθον, Τροάδα και Ιεροσόλυμα, Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Α στίχος 1, προς Ρωμαίος κεφάλαιο Ιωτασίγμα Ταφ στίχος 21, πράξον κεφάλαιο Καπα στίχη 4 έω 5». Κατά την ενρώμη φυλάκηση του Παύλου, ο Τιμόθεος ευρίσκεται εκεί μετα του Αποστόλου προς Φιλιππισίους κεφάλαιων Α στίχος 1, προς Κολασαής κεφάλαιων Α στίχος 1, προς Φιλίμωνα κεφάλαιων Α στίχος 1. Όταν δε ο Παύλος απελευθερώθηκε και επεχείρισε την Τετάρτην αυτού αποστολική νοδηπορίαν, ήρθε με αυτού η Σέφεσον και κατά παραγγελία του Αποστόλου παρέμεινε εκεί. Κατά το διάστημα τούτο τη Εισέφεσον παραμονή του Τιμοθέου, η επιστολή αυτή. Όταν δε ο Παύλο Επανελθόνι Ρώμην συνελήφθη εκ νέου και επρόκειτο να θανατωθεί, έγραψε προς αυτόν και τη δευτέραν επιστολή, δια τη οποία τον εκάλλει να έλθει προς αυτόν. Β. Επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Δ. στίχος 9. Φαίνεται δε ότι πράγματι ο Τιμόθεος έσπευσε εν η συνάντηση του Αποστόλου, παράβαλε προ Εβραίου, κεφάλαιο Ιωταγάμα Στοιχώ 23. Κατά τας αποστολικάς διαταγάς, ο Τιμόθεος επέστρεψε και πάλι στην Έφεσον, όπου και παρέμεινε μέχρι των χρόνων του αυτοκράτορος Σδεομίτιανού, επί του οποίου και υπέστη θάνατον μαρτυρικών.